Και κοιτάζω μπροστά και ξέρετε τι βλέπω. Και κοιτάζω γύρω μου και λέω. Κοιτάζω μπροστά και ξέρετε τι βλέπω. Τυφώτε Και βλέπω. Τελεράκια! Και κοιτάζω γύρω μου και λέω ότι είμαι μάσκα. Αυτό το είχε πει. Το έβλεπε και μα το εκμυστηρεύτηκε. Δημόσια σε μια εκδήλωση του Πασόκ ο Γιώργος, ο, ο αγαπημένο όλων. Αγαπημένο όλων, εμπεριέχεται. Μέσα σε αυτή την λέξη και τα εμπεριέχονται και τα αρχικά του ονόματο το είχε πει τι ακριβώ έβλεπε. Μα το είπε. Τόλμησε. Ο Σαμαρά προχτέ με τη Μέρκελ, δεν πολύ είπε ακριβώ, αλλά χρησιμοποίησε και ο ίδιο την ίδια φράση. Ότι βλέπει μπροστά του κάτι Τώρα το τι θα το βάλουμε εμεί εδώ στην πορεία της εκπομπής Και ο καθένας βέβαια από εσάς μπορεί να συμπληρώσει Ότι καλύτερο έχει Να ξέρετε επειδή ξεκινάει και η μεγάλη εβδομάδα Και επειδή είναι μια έτσι εβδομάδα ιδιαίτερη Μια φορά το χρόνο Και δίνει αφορμέ για διάφορες σκέψεις Και ηρεμία Το έχουμε αυτό Να ξέρετε λοιπόν μέσα στην ηρεμία σας Και με στις σκέψεις που θα κάνετε τι προσωπικές ή τι άλλε. Ότι υπάρχει κάποιο που δεν νοιάζεται για τις εκλογές γιατί όλοι μιλάνε για τις εκλογές τον τελευταίο καιρό και όσο πλησιάζει ο καιρό, υπάρχει κάποιο που σκέφτεται μόνο την χώρα μας Σε ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα δεν σκέφτομαι τις εκλογές Βέβαια. In Ελλάδα σκέφτομαι. Μόνο την Ελλάδα. <Το> Σε ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα δεν σκέφτομαι τι εκλογέ. <Το> ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα δεν σκέφτομαι τι εκλογέ. Την Ελλάδα σκέφτομαι. Μόνο την Ελλάδα. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Ποιο δεν θα ήθελε να είναι στη θέση τη Ελλάδα, να τη σκέφτεται ο Σαμαράς. Και δεν σκέφτεται τι εκλογέ, ούτε τι δημοτικέ περιφερειακέ και κυρίω τι ευρωεκλογέ. Ήταν ειλικρινή, το είπε, μα κοίταξε στα μάτια μου και είπε αυτό που ένιωθε. Ακριβώ την ίδια άποψη νομίζω έχουμε όλοι εμεί. Το θέμα είναι ότι οι εκλογέ δε σκέφτονται κι αυτού. Θα αποδειχθεί στην πορεία και με βάση βέβαια τις δημοσκοπήσεις με το στάνιό να τσιμπήσουν οι δύο μεγάλη, να 20, 22, 23% αντί 25 εκεί χαροπαλεύουν και οι δύο μαζί. Απογοήτευση στην μεγαλύτερη μερίδα του ελληνικού λαού. Δεν βλέπει κάποιο φως, λογικό, το νιώθουμε όλοι, το συζητάμε όλοι καθημερινά, ακόμη και τώρα που είναι και Μεγάλη εβδομάδα. Το μόνο φω είναι το Άγιο, που θα έρθει μάλλον όπω κάθε φορά μετά από ένα συνηθισμένο μαλλιοτράβηγμα εκεί στο Ναό τη Θα έρθει το Σάββατο το απόγευμα να φωτίσει όποιον είναι έτοιμο να φωτιστεί από το συγκεκριμένο φω. Οι υπόλοιποι, μάλλον από το φω των εκλογών. Θα έρθει, γιατί και ο Αλέξη Τσίπρας που υποτίθεται ένα μήνα πριν θα έπρεπε να είναι μέσα στην ορμή και μέσα στη σιγουριά. Έβαλε ερωτήματα, δεν έδωσε ο ίδιο την απάντηση, αλλά την κοτσάραμε, όπω λέμε εμεί. Ξέρετε τι λέει ο κόσμο. Εντάξει λένε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το δίκιο με το μέρος του Πρέπει να νικήσει Αλλά ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να νικήσει Όχι Τα στελέχη του είναι έτοιμα να νικήσουν Όχι Θέλουν να νικήσουν Όχι Αντιλαμβάνονται την ιστορική αυτή τη ευθύνη έτσι ρωτάει ο κόσμος Όχι Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμο να νικήσει Να σε όλη την Ελλάδα. Έχω άμεση επαφή. Βλέπω αυτό το ρεύμα, ρεύμα πλειοψηφικό. Δεν έχω ανάγκη εγώ να δω τι δημοσκοπήσεις. Θα είναι πολύ μεγάλη η διαφορά που θα έχουμε από τη νέα δημοκρατία το βράδυ των εκλογών, πιστέψτε με. Γώρα τι πάσαμε! παρά τις αμφισημείες όπως ο ίδιος εντόπισε και την μη καθαρή εικόνα που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ για πολύ βασικά θέματα δεν έχει σημασία έτσι και αλλιώς ποιος τα θέλει καθαρά και ποιος έχει το κουράγιο να ψάξει για τα καθαρά ότι βρεθεί εκεί σε αδρές γραμμές κάνει μια επιλογή και προχωράμε παραπέρα με ένα σωρό ελπίδες ψεύδες κυρίω και ότι έρθει Στο διάβα των ημερών, το παν και αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι ο δρόμο. Όπω έλεγε μια παλιά ταινία: Όλα είναι δρόμο και αυτό ο Σαμαράς το κάνει πράξη. Και θα πω και κάτι άλλο. Αυτή η κυβέρνηση ξέρουμε πού πάμε, ξέρουμε πώ πάμε και ξέρουμε πώ θα φτάσουμε εκεί που πάμε. Έχουμε πολλή ώρα ακόμα, ρε που πάρε Σα λέω ότι είμαι σίγουρο ότι θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να πάμε. Κοίτα, Υπουργό, κοίτα έξω, κοίτα όρθια. Ωραίο Έτσι είναι ο δρόμο για Όχι, oh, παραπαλούχαλάει. Μαμάζει. Επέτη στέγησε. Σα λέω ότι είμαι σίγουρο ότι θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να πάμε. Θα να κάτσουμε εδώ να πει, να καφέ και να πάρουμε δυνάμεις για την που περιμένει. Έχουμε πολύ ώρα δρόμο ακόμα από 3 3 να, uh -huh. να πάμε. Και αυτό πλέον πιστεύω <laughs> Κυρία μα, η μαμή. Αποσπάσματα από την ταινία με του φοβερού. Εδώ ακούμε Παντελή Ζερβό και Ορέστη Μακρύ. Είναι εκεί που πηγαίνουν προ τη Λεστινίτσα, το χωριό, το περίφημο. Και ο δρόμο είναι λίγο χάλια. Και ο Παντελή Ζερβό αντί να τα κάνει καλύτερα, τα έκανε χειρότερα με κάθε ατάκα και σε κάθε απορία που είχε ο Ρέστη Μακρύ ω γιατρό. Πήγαινε εκεί πάνω να βρει. Και αυτό στην τύχη του είχε φύγει από την πόλη, βέβαια λόγω συνταξιοδότηση εκείνο και πήγε στο χωριό για να βρει καλύτερα καλύτερες συνθήκες, βρήκε αυτό που βρήκε, δεν έχει σημασία το θέμα είναι τι βρίσκουμε εμείς εδώ και ποιος δρόμος μας οδηγεί εκεί και η σιγουριά του Σαμαρά και μόνο ότι ο δρόμος που πηγαίνουμε και το που πάμε αυτό το γενικό είναι καλό νομίζω ε, ότι πρέπει για μεγάλη εβδομάδα για ένα χαμόγελο μέσα σε αυτήν την ιδιαίτερη εβδομάδα αν δεν σας φτάνει αυτό μαζί με τους κυρίους και τις κυρίες που ακολουθούν να κοιτάξουμε όλοι γύρω μας. Κοιτάζω γύρω μου και βλέπω πρόσωπα ξεχωριστά Κοιτάζω γύρω μου σε αυτή την αίθουσα και βλέπω πρόσωπα αγαπημένα Κοιτάζουμε τους συμπολίτε μας Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια Τους κοιτάζω στα μάτια και τους λέω Να μπορούμε να βλέπουμε το γέρο και τη γερόντισσα στα μάτια Όπως σας κοιτάζω στα μάτια Κοιτάζω μπροστά και ξέρετε τι βλέπω Ότι είμαι Το μνημόνιο τέλειωσε! Θέλω να ευχαριστήσω την Καγκελάριο. <tops them> Κυρία Μέρκελ, άλλη μια φορά, καλώ ήρθατε στην Αθήνα. Την καλωσορίσαμε. Έφυγε, δεν το ξεχνάμε. Είναι από τι εικόνε που πρέπει να κρατήσουμε πηγαίνοντα προ τι ευρωεκλογέ. Διότι γι' αυτό ήρθε εδώ για να στηρίξει Αντώνη Σαμαρά. Η Μέρκελ ψηφίζει Αντώνη Σαμαρά. Κοιτάξτε όλοι εσεί τώρα τι θα κάνετε. Να μην πικράνουμε την καγκελάριο Γιατί δεν είναι εποχή που πρέπει να πικραίνουμε με τέτοιο τρόπο του ισχυρού. Θα ξαναγυρίσουν και θα τρέμει γη. Το είχε πει ο Γκέμπελ όταν έμπαιναν οι, ο κόκκινο στρατό, οι κομμουνιστέ στο Βερολίνο. Από εκεί και πέρα, ένα βασικό σύνθημα όλων των ακροδεξιών. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο και όλων των φασιστών και των δικό μα εδώ βεβαίω, είτε φωνάζοντά το είτε γράφοντά το. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο πριν κάνα μήνα που έδειχνε τον Άδωνη να το φωνάζει. Ο Άδωνη έβγαλε κάτι με απαντήσει εκεί στο Twitter που λέει Δεν είναι έτσι ακριβώ, χωρίς να μα πει βεβαίω πώ είναι. Τώρα ήρθε το ακριβέ. Η ακριβή απάντηση είδαμε από πού είναι. Από μια συγκέντρωση που είχε γίνει περίπου πριν 5 χρόνια όταν ήταν στο Λάο για του βορειοϊπηρώτε εκεί ήταν και βορειοϊπηρώτες και το φώναζαν το συνέδεσαν με κάποιο τρόπο με το βορειοϊπηρωτικό θέμα που σε μυαλά αρκετών υπάρχει έτσι κι αλλιώς πολλά υπάρχουν στα μυαλά αρκετών και έχει δοθεί το βίντεο το κανονικό θα ακούσουμε λίγο πώς το λένε εκεί οι το σύνθημα γιατί το φωνάζει με ιδιαίτερο τρόπο και ο άδωνη που στο πρώτο βίντεο δεν το είχαμε από τον Άδωνη έτσι καθαρά να το φωνάζει Είναι όπως βλέπω εκεί τη σημαία του Βορειοπηρωτικού αγώνος η σημαία της Βορειοπήρου <σπουλίια> <σπουλίια> <σπουλίια> Θέλω να ευχαριστήσω την Καγκελάριο <σπουλίια> Το πάθο, σα ζητάμε να θαυμάσετε και το ρωμαλαίο ύφο που ε, λέει, φωνάζει και ο ίδιο το σύνθημα το άκρο δεξιό, άκρο φασιστικό. Τα αφήνουμε αυτά στην άκρη. Πάμε σε κάτι πολύ πιο δημοκρατικό, μα πάρα πολύ δημοκρατικό όμω, το οποίο έρχεται να ολοκληρώσει το έργο του. Δεν πανηγυρίζουμε. Αντίθετα, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τι προσπάθειε για να ολοκληρώσουμε το έργο μα. Άντε, προστρίβεται και οι δύο τώρα, γιατί έρχεται να Θα έλεγα ότι παράλληλα. Σηκώνουμε τα μανίκια Άντε ξεκουπιστείτε βρε και δεν αντέχει το δοκάρι Για να ετοιμάσουμε την επόμενη μέρα Τρώει καφέδι, το μνημόνιο τέλειωσε Να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να ολοκληρώσουμε το γραμμισμά Να ολοκληρώσουμε το γκρέμισμα Να ολοκληρωθεί πρέπει το γκρέμισμα Το έχουν ξεκινήσει μια χαρά Οπότε κάτι χρειάζεται για να ολοκληρωθεί Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις ευρωεκλογέ. Μεσολαβή όμως το Πάσχα Η άλλη αντίληψη Μια έτσι μικρή διακοπή κάποιων ημερών. Και από εκεί και πέρα από την άλλη βδομάδα Φουλάρουμε για τα μεγάλα διλήματα Εδώ είναι ελληνοφρένια πάντως Όπως κάθε μέρα 2.11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνία. Εκεί απαντά, ξέρετε ποιο. Αποστόλη. mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι, realfm.gr. Και όποιο θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και ενώ το μηνύμά στο 54%. 100. Αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Να το ξέρετε, να το γνωρίζετε. Μέρε και εποχέ που ζούμε. Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και κοιτώντα πάντα μπρο, πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Κοιτάζω μπροστά και ξέρετε τι βλέπω. Ερήπια. Κοιτάζω μπροστά και ξέρετε τι βλέπω. Ένα αμπέλι και ένα καράβι. Κοιτάζω μπροστά και ξέρετε τι βλέπω. Αρνί να βιάζεται να έρθει το Πάσχα. Κοιτάζω μπροστά και ξέρετε τι βλέπω. Αυτό το τζίνι. Κοιτάζω μπροστά και ξέρετε τι βλέπω Μυστή και συντάξεις τελειώσανε Κοιτάζω μπροστά και ξέρετε τι βλέπω Ότι μετράει γελάφος Θα πω και κάτι άλλο. Αυτή η κυβέρνηση ξέρουμε πού πάμε, ξέρουμε πώς πάμε και ξέρουμε πώς θα φτάσουμε εκεί που πάμε. Έχουμε πολύ ακόμα που πάρε. Σας λέω ότι είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να πάμε. Κοίτα Λίκουργο, κοίτα κοιτάξτε, κοίτα όρια. Ωραία δρόμοσιο. Έτσι νοσοκόμαστε πατριώτη. Όχι, παραπαλούχαλάει. Μαμάζει. Σα λέω ότι είμαι σίγουρο ότι θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να πάμε. Λέτε να κάτσουμε εδώ να, πει, να Έχουμε πολύ ωραία ακόμα 2. 2-3 ώρες Πάλι για 2 ώρες ώρε πριν. Ε. Ε. Τόσο ήδη. 2-3 Αντί να είναι και τέσσερις. Α, να uh -huh. Σα λέω ότι είμαι σίγουρο ότι θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να πάμε. Και αυτό πλέον πιστεύω πραγματικά το καταλαβαίνουν όλοι. Α, από εγώ Να κάτσουμε εδώ να πιούμε έναν καφέ για τη νέα τράνταξη που έρχεται. Ανακοινώθηκε Ήταν και ο η Μια από τι εκπλήξει είναι ο Κώστας Ζουράρη. Τον θυμόμαστε βεβαίω και από άλλε απόπειρε που έχει κάνει και σε νομαρχιακές εκλογέ κάτω στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη κάτι άλλο. Και με κόμματα. Γενικώ είναι ένα ανήσυχο πνεύμα. Τώρα που πήγε και με του Ανέλ, ε, δεν θα έχει καμία ανάγκη το συγκεκριμένο κόμμα τη δημοσκοπήσει γιατί έχει ένα κληρονομικό. Όχι ακριβώ, αλλά χάρισμα. Ένα χάρισμα. Θα ακούσετε τι ακριβώ χάρισμα. Για να προβλέπει το μέλλον ο υποψήφιο Ευρωβουλευτής Κώστας Ζουράρη. Δεν σα έχουν πει το φλιτζάνι ποτέ. Αντιθέτω, εγώ λέω πολύ καλό φλιτζάνι. Αντιθέτω, εγώ λέω πολύ καλό φλιτζάνι. Αχ, δεν το πείστε Η γιαγιά μου, μου στην Αρμεροπούλου και στην Οδό Μελενίκου, όταν μέναμε εκεί, είχε κάτι μάγισε, τρομερέ φίλε μικρασιάτι. Οι δεν μιλούσαν καν ελληνικά, μιλούσαν κάτι. Φοβερά, ράπικα, περσικά, το νόημα. Ελληνίδε βέβαια, το φρόνιμο και ο Ορθόδοξο, με γυρλάντε, ποικίλε κλπ. Και γυρλάει μια μέρα από αυτέ, οι πιο μαγεί από όλε, που πιάνει το χέρι γόνιμο τότε, 14 χρόνια και μου λέει, Εσύ μείνε εδώ να βλέπει. Εσύ είσαι δικό μα, μου είπε. Και μου έμαθα φλιτζάνι. Μια yeah, έτσι λοιπόν, με τον πρόεδρο θα λένε το φλιτζάνι και θα δούμε, θα ξέρουν αυτοί κάποια πράγματα, ελπίζουμε να τα μοιραστούν και με εμά υπόλοιπου, να εξαρτώνουν. Από τι εταιρείε δημοσκοπήσεων, οι οποίε τα κάνουν όπω τα κάνουν και δεν μπορεί να βγάλει και άκρη με τα αντιφατικά ερωτήματα που θέτουν συνεχώ. για να μπερδεύουν βεβαίω τον κόσμο. Να το φλιτζάνι είναι πιο αντικειμενικό και πιο καθαρό, πιο ντόμπρο. Να το πούμε και αυτό. Ε, δεν προβλέπονται αγγελάκια, αν θυμάμαι καλά, μόνο τα Χριστούγεννα, στη διάρκεια τη Μεγάλη Βδομάδα, δεν έχουμε αγγέλους να ανεβοκατεβαίνουν. Ναι, ε, γι' αυτό επειδή δεν έχουμε έτσι, έρχεται ο Νότη, ο αγαπημένο τραγουδιστή των Ελλήνων. Για να μα δείξει ποιοι ακριβώ είναι αγγελούδια αυτέ τι μέρε. Φασισμό, η Χρυσή Αυγή. Αγγελούδια είναι. Τραγούδι θέλω ναι, να πω. Η Χρυσή Αυγή μπροστά σε αυτού, mm. σα το λέω έτσι. Ακούστε το και βάλτε το καλά στο μυαλό σα. Η Χρυσή Αυγή μπροστά στου φασίστε που κυβερνούν είναι αγγελούδια. Κρατάνε και κάτι μαχαίρια, κάτι λοστάρια, κάτι με καρφιά, κάτι τσεκούρια, όπλα σε πολλέ περιπτώσει, αλλά τα αγγελούδια. Έτσι είναι πια διότι έχει περάσει ο καιρός από το έτος 0, έχουμε φτάσει το 2014 και όπως ξέρετε και η επιστήμη έχει προχωρήσει και κυρίως ο άνθρωπος έχει κάνει βήματα, πόσο μάλλον οι άγγελοι. Έλα ρε φιλέ. Έλα. Με τον Άδωνη, γιατί έχετε βάλει όλη τη γάμα Έτσι, χωρί λόγο, είμαστε τρελοί. Δεν πάμε καλά. Έλα να σου κάτι. Ο Θεό πέταξε δύο τσουβάλια <Σ> μακκκί για να τη μοιραστεί ο κόσμο. Τώρα ένα το πήρε ο Άδωνη μόνο του, τι να κάνουμε τώρα. Αν το πήρε μόνο του, α, εγώ νόμιζα ότι ήταν μέσα στο ένα τσουβάλι. Όχι ρε. Γιατί τη μοιράζει άφωνα τη <Σ> μακκκκκί ο Άδωνη. Έτσι, πήρε μόνο του αυτή, το ένα τσουβάλι <Σ> <Σ> μόνο του. του το πήρε. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι σαν τον Οβελίξ που έπεσε μικρό και στη χείτρα. Ναι, ν. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεύτερον, δεν είπατε τίποτα για του φίλου μα, του Χρυσαυγίτε στο πέραμα. Τι να πούμε. Δεν είδε τι κάνανε. Ό,τι και να κάνε είναι λίγο. Ναι, λίγο είναι, αλλά σπάσανε το ιατρείο των γιατρών του κόσμου. Το οποίο οι, παραπάνω από του μισού είναι Έλληνε, αυτοί που πηγαίνουν εκεί, που δεν μπορούν να πληρώσουν. Ε. Ναι, αλλά παρακάτω από του μισού δεν είναι Έλληνε. Σωστό. Οπότε καλά κάνανε. Σωστό. Δηλαδή και... τα ίδια τα νηστέρια, τα ίδια τα ακουστικά θα κουμπάνε πάνω στον Πακιστανό, θα κουμπάνε πάνω και στον Έλληνα. Έλαντε. Άσε μα τώρα. Ναι, ακροαστούν ας πούμε και θα ακουπάει πάνω μου αυτό που έχει ακουμπήσει στον ξένο, τον εσχρό Ναι, άκου και μετά βγήκε ότι αυτά τα ακουστικά και τα νησέρια και λοιπά που λε, του τα προμηθεύει ο Παναγιώταρος Αποκλείεται. Τον κόσμο. Ναι, μάλλον είναι ψέματα αυτό. Όχι ο Πάλις, α ο Πάλις μόνο όπλα Λάθος. <laughs> μόνο όπλα και Μιχελάκη Έλα, γεια. <laughs> Έλα, ρε φιλέ Έλα, ρε. Φιλάκια στον Μιτσάλα μου στην Γερμαλία Να μου χαθείτε από Δεύτερον, άκουγα yeah. την εκπομπή σε κονσέρβακτο γιατί είχα τρεχάματα και είδα ότι ε, εντόπισα τι δηλώσει του Θόδωρου ε, για το ποτάμι. Ξέρεις, τι έκανε πριν 15 μέρε και τι έκανε μετά. Τι δηλώσει του Θόδωρου αυτή τη βδομάδα εννοεί για το ποτάμι. Γιατί αυτή τη yeah. βδομάδα είναι φανατικό. Την άλλη βδομάδα μπορεί να ψηφίζει τζήμερο. Yeah. Που ταιριάζει και πιο πολύ. Yeah. Έλεω αυτή η παγκάρδα πια ότι είναι ο από όλα. Έλεω. Είναι και κανένα δυο επιχειρηματίε ακόμα. Λέμε όλα. Έναν εργολάβο μάθαμε, έναν θα λέμε. Να φτιάχτηκε κάτι άλλο, έχω το πεθερό μου εδώ. Τι έχει, Το πεθερό μου, ρε. Α, πα, πα, πα, Φίλε, μη σου πω τι κάνουμε τώρα, δεν θα το πει όμω. Να αργιλέ. Όχι, τρώμε ρε, α... Τι τρώτε. Τρώμε φαγητό, Ανά, Αφού βγήκαμε στι αγορέ, δεν θα τρώτε φαγητό, χάρη στον Αντώνη Σαμαρά. Πρέρα, γιατί τρώτε, γιατί πετύχαμε επιτόκιο κάτω από 5%. <Κα> Πού δεν προσ... εκτιμάς Βρόμο ΣΥΡΙΖΕ Λε... Ρε μη με νόσης εμπρομιάρη Σένοσα ήδη Ωρτο oh, Να σου πω τώρα Μου λέει ο προθερός μου ότι φταίει το πάμε λέει Που πάει και κλείνει τα λιμάνια Α, τώρα, à, το πορνόγερο Είναι που ξεχάστηκε ένα κονσερβοκούρτι και δεν πήγε στο λαιμό Το Πορνόγερο σε λέει Τότε τι θα το πω <laughs> Είναι μια κονσέρβα, τον περιμένει, έχει πάνω το όνομά του. Φιλάκια Δεν λέει κύκνο, λέει ο πορνόγερο, ο παθερό. Φιλάκια, πάρτον, πάρτον. Δεν το θέλω, προσεκάμιο. Έλα, έλα, yeah. αποστολή. Έλα, Αποστολή. Καλησπέρα σα, μα τι κάθαρμα είναι αυτό ο γαμπρό σα. Δεν μπορώ να καταλάβω, αναρχικό, κάτι ιδέε. Δεν ταιριάζουν στην εποχή μα. Εγώ θεωρώ ότι με εσά μπορούμε να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα, μια σοβαρή κυβέρνηση, κάτι. Είναι, είναι, είναι από όλα. Αυτοί θα μα φάξουν καμιά ώρα. ¿Dónde vamos? Καλησπέρα καλησπέρα. Καλησπέρα καλησπέρα. <laughs> το λίγε λίγο φτιάξει λίγο τολεία. Λοιπόν, ο στάρω στο δοράξιμα έχει πείσει από στόλι. Ναι. Ναι, ναι, έχει ένα λόγο πρωτοποριακό, ανατρεφικό. Είναι η μόλιλή, νομίζω. Και ήταν να δει. Πού είσαι πάνω, Θεσλονίκη. Δεν μπορώ να πω. Θαρονίκη, ο... καλά κατάλαβα. Κάπτησε στα βόρεια, ε, να τα προσέχει αυτά. Ό,τι μπορώ να βγει. Αυτά έρχονται από τη φύρωμα, απ' έξω, δεν είναι δικά μα. Καλάει <laughs> το μυαλό, να τα κόψε αυτά. Ναι. Αυτά καπνείται και μετά σ'ρει στο φοράκι. Λοιπόν, α λίγο έτσι. Ο Σταύρου Φιωδωράκη μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον εμετό που προκαλεί ο Τζήμερος Να προσέχεις τα λόγια σου για τον Τζήμερο Γίνομαι έξαλλος Τζίμερο, λέω. Τζίμερο και ξερό ψωμί. Να προσέχει τα λόγια σου. Τα προσέχω. Τζίμερο, με τη συζωή στρατιώτη. Τζίμερο, όρνη αγάπη πρώτη. Συγχαρητήρια στον Άρη τη Στεφάνου και στην ομάδα του για το φασισμό ΑΕΠΣΥΛΟΥ. Εντάξει, χαρητήρια τώρα. Να σταυρώσουμε κανένα ψηφοδέλτιο να τα στείλουμε στον Τζίμερο. Ναι. Γιατί στι εκλογέ δεν θα βρει που δεν βρειύτε τη δικιά του την ψήφο. Να τον στείλουμε να έχει καρπό στα μα. Έχω κάνει μέχρι τώρα, δεν τις μόνο Έτσι, σκέτο, σκέφτομαι τις σκέφτομαι. Μόνο Έτσι. δεν χρειάζεται κανένα άλλο σχόλιο, σκέφτεται μόνο την Ελλάδα και όχι τις εκλογές. Πιο ανίδιοτελοι, δεν πρόκειται να βρούμε τον βzáχναμε KeyError, η αλήθεια αλλά τον βρήκαμε. Η καχυποψία Είναι πολύ έντονη στι μέρε μα, το καταλαβαίνετε, λογικό είναι και μη είμαστε καχύποπτοι, αλλά και εσεί. Είπα και πριν για το Ζουράρι, δεν θυμάμαι ακριβώ τι έχει κάνει. Θυμάμαι τα βασικά κάτοικη στο Λασί. Θυμάμαι που έλεγε θα κάνω φασαρία νομάρχης, νομάρχη, υποψήφιο, Και βεβαίω είχε περάσει από το Κουκουέ. Δεν το είπα εγώ, και λέει εδώ ένα άρετρη μέγιστε, γιατί έχει πρόβλημα να πεις ότι ο Ζουράρι ήταν κάποτε βαϊόν και κλάδων υποψήφιο και του Κουκουέ. Για χαχόλου μα περνά. Όχι, δεν σα περνάω για χαχόλου. Ήταν το έχει κάνει και αυτό. Και ο Ζουράρη και το Κουκουέ είναι η αλήθεια. Να το πούμε. Μεγάλη, πολύ σοφή επιλογή. Δεν θυμάμαι και πότε ακριβώ ήταν. Απλά δεν θυμάμαι όλη του την πορεία. Οπότε δεν είχε αξία να πω μόνο ένα. Τώρα εσεί το αναφέρεστε σε αυτό. Πρέπει να έχει κάνει και άλλα. Κάτι είχε ανακατευτεί με τη Θεσσαλονίκη. Αυτά δεν τα θυμάμαι. Δεν μπορούμε να θυμόμαστε και τα πάντα. Αλλά δεν υπάρχει και λόγο να κρύψουμε κάτι. Γιατί έχει καταγραφεί. Το θυμούνται όσοι το θυμούνται. Ποιο ο λόγο να κρύψει κάτι όταν το ξέρουν όλοι. Είναι στουρθοκαμιλισμός του χειριστου και νομίζω είναι και αστείο αν το αποπειραθεί να το κάνει κάποιο. Ναι, είχε περάσει και από εκεί. Έχει περάσει και αυτός από εκεί και μάλιστα ήταν υποψήφιος. Αυτό δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν υποψήφιος και πού ήταν υποψήφιος και τι είχε γίνει τελικά. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, ό,τι και να πούμε, κάχη υποψία θα παραμένει. Είναι και αυτή με στο πρόγραμμα. Στην συνολική άποψη μπορεί να έχει κάποιο για κάποιον. Τα στερεότυπά του και ισχυρέ δόσει καχυποψία δεν πρόκειται ποτέ να αφαιρεθούν και εμεί την έχουμε απέναντι σε πολλά, και λογικό είναι να την έχει και κάποιο άλλο στο δημόσιο λόγο. Είναι απαραίτητο, είναι και λογικό ακόμη και όταν αδικούνται, αδικούνται καταστάσει άνθρωποι, δεν πειράζει, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έρχεται Πάσχα από το Γιακουμάτο, δεν θα το ακούσουμε σήμερα, θα το ακούσουμε με τι επόμενε μέρε. Έρχεται το Πάσχα, το ξέρουμε όλοι τι ακριβώ πρόκειται να πάθει το Πάσχα. Ο, ο τωρινό σύντροφος του Κώστα Ζουράρη μας λέει Ξέρετε, Ξέρετε κάτι, Νομίζω ότι οι μανάδες θα αυτές σας, θα, θα σας ρωτούσανε Αν εσείς του δίνετε πολιτική κάλυψη Σε πολιτικό λιψάρισμα Ήμεθα μαζί τους Βεβαίω, και όπως πήγα σκουριές Ξεραπάω σκουριές Και θα λιτζάρω πολιτικά τον Πάσχα <Και>, και θα λιτζάρω πολιτικά τον Πάσχα Και το κάθε όργανο αυτής της κυβέρνησης <Και> Τον Μπάχ θα ήθελε να πει, έκανε ένα σαρδάμ, τον είπε τον Μπάσχαμ και κολλάει στις μέρες που ζούμε και βρισκόμαστε. Ο Άρης Πιλιοτόπουλο έχει τα δικά του. Και δεύτερον, γιατί πρέπει ο κάθε άνθρωπος να έχει και μια δεύτερη ευκαιρία. Οκ. Okay. Αλλά 14 χρόνια μετά, κοιτώντας το 2000, οφείλω να πω ότι τότε, επειδή αξιδέχουν οι από σήμερα και επειδή Τότε είχα και περισσότερες ευαισθησίες που στην πορεία δυστυχώς σιγά σιγά έμαθα από την πολιτική αυτές οι γωνίε να γίνονται πιο σκληρές mm -hmm. και έκλαψα και πόνεσα και πραγματικά μου στύχησε πάρα πολύ και σε εμένα και στην οικογένειά μου. Μισό λεπτό. Το έκλαψα. Έκλαψα γιατί εγώ, εγώ δεν είμαι εκείνος... Δεν είσαι μαλόγου. Όχι, όχι. Έχει έκλαψα έκλαψα και έκλαψα εσάς. πραγματικά και έκλαψα βράδια και έσκασα και μου στο μάχη. Είχε θέματα είχε θέματα και όσο έρχονται οι μαθαίνουμε και λεπτομέρειε που δεν το φανταζόμασταν και δεν το περιμένουμε γιατί δεν ταιριάζουν αυτέ οι εικόνε με τον Άρη Σπυλιοτόπουλο, τον αυριανό δήμαρχο, ο οποίο δουλεύει κανονικά ατζέντα χρυσή αυγή, όσο κανένα άλλο μέχρι στιγμή δήμαρχο. Ούτε ο Κασιδιάρη δεν λέει σε πολλέ περιπτώσει αυτά που με τόσο πάθο τα λέει ο εμπνευστή ή ένα εκ των εμπνευστών του μεσαίου χώρου κάποτε, επί Καραμαλή όλα αυτά για να τσιμπήσουμε ψήφους και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε τους χαχόλους εδώ κολλάνει οι χαχόλοι Λαό μέρος, βου Τέρμα Οι ημίτρελοι που κάθε λίγο και λιγάκι κλείνουν το κέντρο τη Αθήνα. Η ημίτρελοι. Τι εννοείται. Οι και 20 και 30 άτομα κάθε φορά παραβιάζουν τον νόμο και κλείνουν το κέντρο τη Αθήνα. Είδε προχθέ το οργισμένο Solarium που βγήκε στο Μέγκα. Εκεί, Μέγκα Sky, δεν ξέρω πού βγήκε. Και έλεγε για του ημίτρελου που κλείνουν του δρόμου. Ποιο Μέγκα Sky, παιδί, μόνο στο Μέγκα και στο Sky. Αυτό στο Μέγκα δεν... Sky τη μία μέρα. Ναι, ναι, έτσι. Βγήκε από εδώ και από εκεί, ε. γύρισε ε. τα πάντα. Ε. Έπιασε όλη τη διαπλοκία αγκαλιά και λέει, παιδιά στη ρίξτε κάτι πρέπει να γίνει. Ε και που δεν βγήκε. Καμένο από χέρι είναι αυτό, αλλά. Σε λέγε... έναν μη διαπλεκόμενο α... βγήκε αυτέ τι μέρε, όχι. Ε, όχι, σιγά-σιγά, σοβαρό. Δε. Έλεγε, έλεγε για του ημίτρελου που κλείνουν του δρόμου και οι μαγαζάτορε δεν έχουν να. Ναι, βέβαια. Ναι, <σκίτρου> ναι, να πήγαινε σήμερα, α πούμε. Κάθε μία μι... οι ημίτρελοι δεν έχουν και κλείσει του δρόμου. Γεμάτο ο κόσμο. Αυτά τα 30 άτομα είναι μέσα στα μαγαζιά. Πάνε. Γυρνάνε όλοι τα μαγαζιά, κάνουν το τουρνέ και ψωνίζουν τι άλλε μέρε. Έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί... Απλά του γυρνάει το μάτι που και και κλείνουν και ένα δρόμο. Και σήμερα, τώρα, α πούμε, που είναι κλειστοί όλοι οι δρόμοι, κάθε τρει και λίγο πιο Είναι τη μέρη και εννοεί. Αυτή δεν είναι η Μήτρε. Αυτή έχουν εσάσει πρένα. Και δεν είναι, είναι και 30, αυτοί. είναι παραπάνω. Η 30 το είναι αυτοί. το πρόβλημα. Ε, είναι για το καλό μα αυτή, είναι για το καλό μα. Και αν βάθουμε τίποτα. Σαφίλοι ήρθανε. Σου λέω, φόρασε κάτι, Σικ. Αγόρασε μια μάρκα. Φόρασε κάτι ωραίο. Επειδή βγήκαμε στι αγορέ, τώρα θα πάρω. Όχι μόνο για τι αγορέ. Για πού αλλού. Για να δείξει την καλή σου ψυχή, βρε παιδί μου. Έχω εγώ καλή ψυχή, μου Τι αγώ. είναι αυτό που λε Γιατί... τώρα και εσύ, ξεκούτιανε. Είσαι μοβόρο. Δεν βλέπει τον άλλον τον άνθρωπο που ντύνεται ωραία. Ποιο δίνει ωραία. Ένα. Ο, Ο Άρη. Ναι, ναι, ποιο άλλο. Ο, Ο Άρη είναι κομψό, αυτό είναι αλήθεια. Το Δημαρχόπουλο. Αυτό θέλουμε. Αν θε κάτι για την Αθήνα είναι κάποιο που ντύνεται ωραία. αυτό. Και έχει καλή αισθητική. Τα άλλα να δεν πάνε Σπασμένα πλακάκια, σπασμένα καράβια, όλα. Το σακάκι να είναι στην πένα να ταιριάζει με το μαντίλι. Να σου πω, είδα το φασισμό ΑΕ. Τσαρέσαι. Πολύ καλό, πολύ καλό. Βέβαια, περίμενα περισσότερα για να πει για τη σχέση με του παθίστε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγα πράγματα είπε. Καλά, φασισμό ΑΕ λέει. Δεν λέει φασισμό ΕΕ. Ευρωπαϊκή Ένωση. ΑΕ. Οπότε δείχνει μια χαρά τη σχέση που έχει με όλε τι εταιρείε. <χει> με <laughs> όλου του εφοπλιστέ που συμβαίνει να είναι και καναλάρχε. Βλέπει εκεί, λέει τα ποσοστά <σύσιμο> ιδιοκτησία του Μέγκα, του Sky, του Σταρ, όλα. Του Αντένα. Καταλαβαίνει ακριβώ όλο το παιχνίδι πώ Λοιπόν. Ωραία, όχι. Βες το ellenofrenian.net.gr, όποιος δεν το έχεις δει. Έτσι, έτσι. Και δες έτσι. το καινούριο δοκιματέρ του Άρχατ Στεφάνου, Φασισμός ΑΕ. Σωστός. It is released. Κάθε μέρα παίρνω και δεν, μπο δεν μπορώ να σε πετύχω. Mm. Έχει μεγάλη πελατεία, τι να σου πω. Ναι, έχω μεγάλη πελατεία γιατί δεν μου κλείσαν το δρόμο για τη δουλειά μου 30 άτομα. Γι' αυτό έχω μεγάλη πελατεία. <Και> για να μου είχαν κλείσει το <Και> δρόμο, κλειστό θα το είχα το μαγαζάκι. <Και> ναι. Θα με χτύπαγε η κρίση. <Και> Δόξα τω Θεώ, δεν έχω 30 ημίτρινου απ' έξω. Ή κάτσε να δω τώρα έξω από το στούντιο. Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί και να έχω. Απλά δεν μου κλείνουν το δρόμο. Να σου πω για το ποτάμι. Άκουσα ότι είναι και ο καφετζόπουλο εκεί. Γιατί να μην είναι. Παίρνει το κό Ξεκίνησα από το Πασόκ, πέρασε στου σιωλόγου, τώρα σόχθε του ποταμού, ξέρει. Στην άκρη του ποτάμε κάθε και ο καφεντζό. Έ, στην άκρη το καθόλου καθότα. Και το ποτάμι ήρθε. στην άκρη βγάζει αυτά που ξεβράζει. Τα, τα ξεβράσματα. Δηλαδή. Εκεί κάποιο και ο καφεντζό. Ο καφεντζόλο λέει Γιώργο, προχώρα! Αλλάξε τα όλα. Το θυμάσαι; Πώ δεν το θυμάμαι, καλέ. Ότι ποιο θα είχε ο Θοδωράκι μέσα αν δεν έχει γυρολόγου. Το πείστε να πάρει να συμπληρωθεί. Ε. Δηλαδή είναι κρίμα να μείνει ο μπίση. Αν και δεν το κόβια γουρλί, τέλο πάντων. Α τον πάρει να τελειώνει το ποτάμι ώρα αρχείτε. Ελά, το καλύτερα, φιλέ, η Λουκά, παρό, Ποιο ρε η ο Άη. Και ο Πολύμπαι, το σύνεχο στον Άρη. Ποιον Άρη. Τον Άρη Αθήνας. Είχαμε τον Άρη Θεσσαλονίκη μέχρι τώρα, τώρα θα έχουμε και τον Άρη ε, Ναι, και τον Άρη Αθήνας, αυτό, ναι. Και ο Πολύμπαι, το στη Δεν πιστεύω να είσαι από αυτού του 30 ή μήτρελου που κατεβαίνουν και κλείνουν το κέντρο. Ε, <εσφέρω> είμαι. Από αυτού είσαι? Ναι, ναι σημού, ρε, Πώς 30 άτομα να κλείσει το, όλο το κέντρο. 30 μακριά Τώρα θα μου πει, αν τα βλέπεις από κάποια ταράτσα μέσα σε μια πισίνα, δεν μπορείς να κάνεις καλή εκτίμηση. Ε, δεν Σου φαίνεται λιγότερη. Έχω κάνει μέχρι τώρα δεν σκέφτομαι τι εκλογέ. Μόνο Σκέψου και λίγο τι εκλογέ, γιατί πλησιάζουν. Μην πάθουμε κανένα στραπάτσο, σε χάσουμε ξαφνικά και δεν θα ξέρουμε μετά τι θα κάνουμε. Εμεί θα βρούμε έναν δρόμο, τον έχουμε βρει και άλλε φορέ στο παρελθόν. Καλό κακό, η Μέρκελ, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρει τέτοιου καλού συνεργάτε, σπανίζουν στην Ευρώπη, όσο και αν όλη η Ευρώπη είναι τόσο πρόθυμη να συνεργαστεί με τη Μέρκελ. Παρόλα αυτά τόσο καλό συνεργάτη σαν νομίζω θα δυσκολευτεί να βρει το τραγούδι που ακούμε είναι ύμνος της Μεγάλης Εβδομάδας αλλά των καθολικών όμως δεν είναι τον δικών μας εδώ της Ορθόδοξης Εκκλησίας τους ξέρουμε πολύ καλά τους ύμνους είναι και ωραίοι της Μεγάλης Εβδομάδας κυρίως της Μεγάλης Παρασκευής αυτό είναι των καθολικών το διάλεξαμε έτσι επειδή κάνουμε ταυτόχρονα Πάσχα Φέτος έλεγε πριν μια διαφήμιση για ένα βιβλίο Η καταβήθηση της στην ανθρώπινη ψυχή Πάμε να καταβυθιστούμε στην ανθρώπινη ψυχή Όσο μπορεί δηλαδή Νομίζω περισσότεροι δεν θα θέλετε Θα το υποστείτε όμως Κυρίως θα πιάσουμε το ηχόχρωμα της φωνής Εμείς το τη συμβολίζουμε εδώ Πρόσεξε Συμβολή μου ότι στη νέα εποχή η Τρόικα φεύγει. Το μνημόνιο τέλειωσε. Από το 16. Δηλαδή, πάμε τώρα. Ότι συμβολίζετε εσεί στη νέα εποχή είναι καλό. Πάμε τώρα <laughs> να φτιάξουμε <laughs> τη χώρα <laughs> μα όπω την ονειρευόμαστε και να γίνει σπουδαία και λαμπρή για εμά τα παιδιά μα. Τα δικά μα όνειρα, κύριε Υπουργέ. Θα μας. μα επιτρέψετε και εμεί ο λαό να έχουμε όνειρα. Μα μόνο αν στηρίξει ο λαό μπορεί να γίνει. Χωρί το λαό δεν γίνεται. Το διορθώσατε. Ποιο σα το πει, μόνοι μα το κάνουμε. <coughs> είμαστε εμεί οι μεγάλοι να Τελείωσε η καταβήθηση, ήταν ο Άδωνη με τη χαρά ότι έφυγε η Τρόικα. Τρει μέρε, τέσσερι πόρτε έχουμε μέχρι την Πέμπτη που θα κάνουμε εκπομπέ. Να ακούμε ένα τραγούδι τέτοια ώρα έτσι να γαληνεύουμε. Αυτό είναι ένα καινούργιο τραγούδι. Με τίτλο Μεροκάματα έχει πολύ ιδιαίτερου στίχου. Έχει γράψει ο Δημήτρη Παπα-Χαραλάμπου, τραγουδάει ο Πάνο Παπαϊωάνου και τη μουσική έχει γράψει ο Χρυσότομο Καραντονίου. Το πρώτο μέρο το λέει κανεί και πολιτικο-κοινωνικό σύγχρονο, το δεύτερο ερωτικό, αλλά τα δένει πολύ ωραία ω τυχουργό. Κράτα με τα δωρεάν πιο λίγα Ξεκίνησα χαράματα, μα που δεν πήγα Φτηνά τα λόγια τα πολλά Δεν είναι που προσπάθησα όσο κανείς δεν ξέρει Είναι που όσα κράτησα μου κάψα με το χέρι Δεν είναι που κουράστηκα να περιμένω κάτι Είναι που δε φαντάστηκα ότι ποτέ δεν θα Αγάπησα, όσο δεν ξέρει, είναι που δεν σε Πότε από το χέρι. Δεν είναι που να μόνο. Είναι που δεν στο δρόμο. Τα μεροκάματα λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος ακολουθεί λαό τρίτο μέρος αμέσω μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγαζίνο και το βράδυ, τηλεοπτική ελληνοφρένεια και σήμερα και αύριο νέα επεισόδια άκρος Πασχαλινά στις 10 παρα 10 στον Αλφα. Γεια σας. Μια πολύ μεγάλη μέρα σήμερα για την ελληνική οικονομία. Μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια η χώρα μας, η Ελλάδα Επιστρέφει στις αγορέ. Η Στεφανίδου ήταν αυτή που έλεγε για, το... για ότι βγαίνουμε στι αγορέ. Ποιο θα αντάλεγε παιδί μου. Είδε... Καμιά ξεκάρφοτη η Τατιάνα. Σητά... Ασχολείται χρόνια η Τατιάνα με αυτά τα θέματα. Να σου πω κάτι. Είδε η Τατιάνα όμω πώ σκίζεται για τα παιδιά τη, για την οικογένειά τη και για τον άντρα τη. Τι Ή... να κάνει, θα γλύψει όπου μπορεί για να κρατήσει τη θέση. Τι να κάνει. Προχτέ άκουγα τι καθαρίστρε σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη. Οι οποίε είπανε ότι η μία είναι από το βόλο και μένει στην Αθήνα, η άλλη από κάποιο άλλο μέρο. Φιλοξενή μια κυρία εδώ στην Αθήνα Και υπάρχει αλληλεγγύη Και θα το παλέψουν μέχρι τέλους Για την οικογένειά τους Από εκεί και πέρα η Τατιάνα κοιτάει το σπιτάκι της Το νατρούλι και το σκαφάκι της Αυτά να τα βλέπει ο κόσμος που παίρνει 300 αυρώ με ροκάματο Σιγά νομίζει η τα Τατιά να παίρνει παραπάνω Είτε όσο δεν ξέρω πόσο παίρνει τόσο αξίζει <ΣΣ> Ε, φίλε, ήθελα να σου πω το εξή. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με όλε αυτέ τι χαζομάρε που μα προσβάλλουν όλου. Ήθελα να σου πω το εξή. Είχα έρθει στην ε, Αθήνα και κατέφυγα ρε φίλε στο πάρκο Τρίτσι. Τι έκανε στο πάρκο Τρίτσι? Στο πάρκο Τρίτσι. βόλτα ρε παιδί μου, με την οικογένεια. Εν τω μεταξύ, εκεί πέρα είχαν, ε, έχουν κάνει μια πολύ ωραία κατασκευή με λιμνούλε, με ποταμάκια, με κόλπα. Το οποίο το έχουν αφήσει τώρα φίλε στο Έλεο. Δηλαδή, γενικότερα όλο το πάρκο είναι στο έλεος. Ε, έπαθα την πλάκα μου, Έπαθ Ο δημοσιοθεστικό Απίστευτο και το πάρκο σε μια κατάσταση άδεια. Δηλαδή αυτή η λίμνη εκεί πέρα εξαιρένεται, είναι σαν βάλτο και ξέρει μέσα ζουν ψαριά, ζώα. Υπάρχει εκεί πέρα ένα δηλαδή και χλωρίδα και πανίδα και τι παγικέ τα μάτια. Και το έχουν αφήσει στο έλλω αυτό το πράγμα και έλεγα. Τώρα πάρω τον αποστολή. Προβληματικό μου φαίνεται, προβληματικό. Λοιπόν, προτείνω προβληματικό. κάτι, έχω πρόταση. Ε, ιδιωτικοποίηση τώρα. Δεν ξέρω για θέμα Έλα, παιδί μου τώρα, πάει χαμένο το πάρκο. Τώρα, τώρα σε ιδιότητα Εγώ. να ανασάνει το πάρκο. Να μπει και ένα μολ μέσα να περάσει κόσμο. Εγώ θέλω. Τι να κάνουμε τώρα, το να παραβλέπουμε το... τι πάπχε. Αγοράζει τη πάπια, όχι. Τη φορά, όχι. όχι, δεν το... μα αφήνουνε. Βροτά. Να δούμε τι λιμνούλε, βρία και λιχίνε έχουνε. Φρία. Το τρενάκι δεν δουλεύει. Άλογα Φρία. δεν μπορεί να κάνει. Το ποδήλατο. Φρία. Δεν έχει τροτό δρόμο για ποδήλατο. Φρία. Μια παλιό καφετέρια, λοιπόν. Κάντο μολ να τελειώνουμε. Όχι, ρε, όχι. Τι όχι, παιδί μου, χαμένο πάει το πάρκο, θα ξεραθεί. Παπάκι forever, όχι μολ, παπάκι να σου πω. Θέλω να πει στον Τζολιά να κάνετε τα γυρίσματα τα εξωτερικά. Πηγαίνετε και κύριε φίλε έτσι να το αναδείξετε λίγο το θέμα. Εκεί δηλαδή πρόταση, κατεβάζω πρόταση. Πηγαίνετε λίγο μπα και κινητοποιηθεί κανένα εκεί πέρα. Τρει Δήμοι είναι. Και δεν μπορούν να δε... συνοηθούνε. Πε το μου, δε... θα σου ευχαριστώ. Δε... Κοίτα να δει δε... άτιμη η μοίρα που το ρίξε το πάρκο σε τρει Δήμου να μην μπορούν να συνοηθούνε και δε... να έρθει ένα ιδιώτη μεσσίας να λύσει το πρόβλημα, δε... να τον οι Δήμοι. Όχι, θα... δεν θα γίνει, θα γίνει, εγώ στο λέω. Ό,τι θα γίνει εκεί το πάνε, αλλά το θέμα είναι να κινητοποιηθούμε όλοι, ακόμα και Εμείς ρε φίλε, ακόμα κι εμείς που πάμε στο για μια βόλτα εκεί. και εσείς αν μπορείτε ρε φίλε, πηγαίνετε κάτι ένα εξωτερικό γύρισμα εκεί πέρα. Αφού πάτε εσείς, παίρνετε τα βουλά και τα λαγκάτια. Ψάχνουμε ενδοκρινολόγο, άμα θες πες το. Την ευρύτερη περιοχή του Κορυδαλού. Κανένας όμορος, κανένας δήμος δεν έχει έναν ενδοκρινολόγο ούτε ιδιότη, ούτε με οπί, με τίποτα. Άμα γου Μελμένης Σαμαράς, Βενιτζέλος και οι υπόλοιποι να αγαπάνε την Ελλάδα Ούτε καταλαβαίνουν από μικρές απεργίες Αν δεν κατέβει κάτω όλη η Ελλάδα για να σώσουν τα παιδιά του και τα εγγόνια τους Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα Κι όποια κυβέρνηση και αν βγει απάνω και δεν τους τιμωρήσει παραδειγματικά Που φέραν τη χώρα μας στην καταστροφή Δεν θα είναι Έλληνες Δυστυχώ ο λαός θα του τιμωρήσει Θες αργά, θες γρήγορα θα τιμωρήσει Κοιτάζω μπροστά και ξέρετε τι βλέπω. Ερήπια. Κοιτάζω μπροστά και ξέρετε τι βλέπω. Ένα αμπέλη και ένα καράβι. Κοιτάζω μπροστά και ξέρετε τι βλέπω. Αρνεί να βιάζεται να έρθει το Πάσχα. Κοιτάζω μπροστά και ξέρετε τι βλέπω. Αυτό το τζίνι. Έχουμε πολύ ωραία κομμάτια. Κοίταζω μπροστά και ξέρετε τι βλέπω. Μυστή και συντάξει τελειώσανε. Μετάζω μπροστά και ξέρετε τι βλέπω, ότι μετράει για λάθος.